Mama, when I go home, the boys won't leave the girls alone. They pull my hair, they throw my comb. Well, that's all right till I go home. She is handsome, she is pretty, she is a belle of Belfast today. She is a courting one to break. Won't you tell me who is? Bienvenue, mil merci, bienvenue,te welcome. Yeah, Καλωσορίζω από αυτό το βήμα τον Βice President Valéry Aguet. Bienvenue. <laughs> Monsieur Petit Frédéric. Bienvenue. Il signor Sandro Gozzi. Bienvenue. Il signor Enrico Borghi. Bienvenue. Very well. Πώ τα λέτε εσεί εδώ, Γιατί ξεχνάω πώ τα λέμε εμείς εκεί. Bienvenue, mil merci. Bienvenueτε. Welcome. Σα ευχαριστώ, Madame. Ωρεντουάρ, Λοιπόν, για όλους είναι η πρόεδρος του συνεδρίου του κινήματος δημοκρατίας το οποίο έλαβε χώρα Εις το περιστέριον Ε, και ε, έτσι καλωσόρισε και ξεκίνησαν οι διαδικασίε. Αυτή ήταν η έναρξη των διαδικασιών. Ήθελε να μιλήσει σε κανένα-δύο γλώσσε, γιατί δεν είναι ένα συνηθισμένο κόμμα, είναι το κίνημα Δημοκρατία. Θα σταθούμε λίγο σήμερα σε αυτό το κίνημα, γιατί πρώτον είναι κίνημα, όπω οι ίδιοι λένε. Δεύτερον, είναι και δημοκρατία. Οπότε, καθότι δεν έχουμε άλλη δημοκρατία που μα κυβερνά. Οπότε, έχουμε μια έτσι έφεση σε όλα αυτά. Αγαπάμε πολύ του συνέδρου, σε αυτά τα συνέδρια είναι ωραίοι οι αρχηγοί που μιλάνε και λένε φοβερά πράγματα θέσει τεκμηριωμένες, απόψει, ιδεολογικά πλαίσια και άλλα τέτοια ανούσια γιατί άλλα λένε και άλλα κάνουν με αυτή την έννοια ανούσια αλλά οι σύνεδροι είναι όλα τα λεφτά γιατί τα πιστεύουν οι σύνεδροι αυτά που λένε και πιστεύουν ότι αυτά που λένε και οι πρόεδροι θα τα κάνουν έρχονται μετά 5-6 χρόνια αν τους δοθεί και κυβερνητική ικανότητα Η ευκαιρία και καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. Να κάνουν τα ακριβώ ανάπεδα και έρχεται μετά μια απογοήτευση. Και μετά ψάχνουν μια δεύτερη ευκαιρία και ξανά τα ίδια τα έχουμε ζήσει τα τελευταία 20-30 χρόνια. Συνεχώ. Οπότε να μείνουμε στου συνέδρου, μάλλον στην πρόεδρο ακόμη τη οργανωτική εκεί επιτροπή, στην πρόεδρο του συνεδρίου, η οποία ε, στην πορεία αφού καλωσόρισε του ξένου, δέχτηκε και καλοδέχτηκε και τον πρόεδρο. Καλό τώρα. Τον ιδρυτή του Κινήματος Δημοκρατίας, το λαμπερό παιδί, το γελαστό παιδί. Ανάδεμα την ώρα κατάρα την στιγμή, σκοτάσαν οι εθνήμας το γελαστό παιδί. Το στέφανο στο μήμα. Αγαπημένη ιδρυτή του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανε Δίαρ Αγαπημένοι ευρωβουλευτές και βουλευτές που τόσο περήφανους μας έχετε κάνει Εκπρόσωποι των κομμάτων και όλων των φορέων Σας καλωσορίζω στο πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας Please, please. Τι ωραία και τον D.R. Tyler ευγενέστατη η κυρία, γλωσσόμαθα και έδινε ένα ωραίο έτσι τόνο. Ευτυχισμένη, είχε αυτή την, από την φωνή, καταλαβαίνει κανεί ότι περνάει πολύ καλά εκεί πέρα. Και όλοι γενικώ περνάνε καλά για να είναι στον κασελάκι, έχουν ελλειμμένα πολλά προβλήματα. Γιατί τι, έχει θέματα πολλά και πα στο κασελάκι, στο κόμμα και στο κίνημα για να κάνετε τι όλοι μαζί, να αγωνιστείτε, να τα λύσετε. Κι όμω αυτά τα λέγαν εκεί. Ε, αυτή ήταν η πρόεδρος, προεδρεύουσα πρόεδρος δεν ξέρω κάτι, εκεί στέλεχος σε περιπτώσει, ευγενέστατη και μετά ανέβηκε η Ελένη Μια λέξη που άκουσα αυτές εδώ, με λίγησε λίγησα είπε ο πρόεδρός μας και έτσι αποφάσισα αντί για ομιλία Στέφανε αποφάσισα αντί για ομιλία να σου απευθύνω μια ανοιχτή επιστολή, Στέφανε με λένε Ελένη σκέτο Ελέ. Ελένε Ελένη σκέτο Και έχω κάτι να σου πω Δεν λυγίζουν τα πλατάνια παιδί μου Δεν λύγισες Τους λύγισες Τους αναγκάζεις να δουλεύουν Να λαχανιάζουν και να μην σε φτάνουν Να μη μας φτάνουν Στέφανε δεν φοβάται ο Μητσοτάκης Το συμβιβασμένο Πασόκ Ούτε το διαλυμένο έκτρωμα Που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Εσένα φοβάται το σύστημά του Στέφανε Και μας. Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκε την πολιτική αήθεια των Θάμελων, των Πολάκηδων, των Γεροβασίλειδων και ενός Ιούδα που ακούει στο όνομα Αθήμιος για να σε κρεμάσει στο τσιγκέλι. Ποιος είναι αυτό υπάρχει και δεύτερος εκτός από εμάς εδώ. Ε, αυτά η κυρία λοιπόν, η Ελένη Σκέτο, μάλλον είναι από την Ιταλία, δεν κλείνεται. και είναι η Ελένη Σκέτο που δήλωσε, του απευθύνθηκε, τον φώναξε και Στέφανο με τα ωραία και συνέχισε ακάθεκτη. Παιδί μου, είσαι η δεύτερη ευκαιρία μα. Έλα ζωή σε λόγω μα. Ένα υπέροχο νέο άνθρωπο, ένα σύγχρονο πολιτικό, ένα καθαρό Έλληνα πολίτη, ένα αποπλεξάρηστο πατριώτη, ένα παλικάρι που έβαλαν σημάδι οι τσέτε τη πολιτική ζωή. Στέφανε κατάφερε ήδη σε λιγότερο από μια διετία να γίνει ένα πολιτικό κεφάλαιο τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και μαζί με σένα και το κίνημα δημοκρατίας Είσαι ένας αρχηγό κόμματος που χτυπιέται αλείπιτα και άδικα και όμως συνεχίζεις Εσένα όμως Στέφανε θα σε δικάσει ο κούκος και τα ιδώνει Θα με δικάσει ο κούκος και τα ιδώνει Θα σε κρίνει ο λαός και όχι ένα πρωτοδικείο της συμφοράς Σε χτυπάνε και συνεχίζεις να προχωράς παιδί μας Γι' αυτό σε πολεμούν Τα ψηλά δέντρα, λέει ο λαός μας, πολεμούν οι του πολιτικού θέατρου. Είσαι δυνατός, Στέφανε, και δεν το λέω για να σου δώσω κουράγιο. Είσαι δυνατός γιατί το ξέρεις ότι είσαι δυνατός και γιατί έχεις δίκιο. Είσαι δυνατός γιατί έχεις τη στόφα του ηγέτη με δυνατό μυαλό και ενσυναίσθηση. Αλλά και την αγάπη ενός άντρα και ενός σκύλου Φάρλη. θα το πληρώσουν όσοι σε αδίκησαν, Στέφανε. Παιδί μου, είσαι η δεύτερη ευκαιρία μας. <Το> Μας λέει αυτή η κυρία η Ελένη Σκέτο ποιά ακριβώ ήταν η πρώτη ευκαιρία και τι δεν πήγε καλά και τώρα έχει αναθέσει τη δεύτερη ευκαιρία της στο παιδί μας, στο Στέφανο που έχει τη στόφα του ηγέτη, τη στόφα του ηγέτη ο Στέφανος και είναι όλα αυτά που ακούσαμε εδώ τα οποία τα πιστεύει η συγκεκριμένη κυρία και τα βλέπει στο Στέφανο Κασελάκι εκεί τα βλέπει, εγώ δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά, δεν έχει σημασία δεν συμφωνούμε όλοι, μάλλον κάτι δεν βλέπουμε εμείς καλά αυτή είναι και πιο κοντά, τα έχει αντιληφθεί, τα έχει δει και βλέπει διάφορα Σου θυμίζω παιδί μου τον Νίκολας Κλάιν ή και τον Γκάντι πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν θέλουν να σε κάψουν, μετά τους νικάς, τους νικάμε και στο τέλος θα σου κάνουν άγαλμα Klein. Τες μες ανοιχτά και κάτι κάτι φορήσα. Που Κουπένια αυτό το πράγμα; Ανα το βάζω εδώ πάνω. Κλάιν στη μικρή τη πλάτη που σε γνωρίσα. Που να δείτε πόσες μήνες ήνακη πέρα. Κάποιο αγαλμα που μην δε. Με είμαι πολύ αριστερό και το πόνο μου να κουσεί δεν αρνεί. Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα. Κάτιο αγάλωμα που μη δε. Με θυμηθείτε. Είμαι ο Στέφανο τη Ελλάδα. Λαϊν. Ακούσει, δεν φέτα ο Δεν έχει κλάει στην φέτα Εμεί οι φανατικοί της φέτας όντω ψάχνουμε την καλή φέτα και δεν την βρίσκουμε πάντα Και είναι ένας μαραθώνιος Και μαραθώνας που έλεγε και ο Γιώργος Παπαδρίνωνας άλλο ηγέτης που επίσης ήταν δεύτερη ευκαιρία Και τρίτη και τέταρτη ευκαιρία για όλους μας Και είχαν γίνει συνέδρια Και τον λατρεύανε και βλέπανε στόφα Ηγέτη και στον Γιώργο Παπανδρέου, εδώ βλέπαν στον Τζίπρα. στο Φαγέτι, Όλοι αυτοί που ήταν στον Κασελάκι χτε, πριν 10 χρόνια, βλέπαν στο ηγέτη και ήταν το παιδί μα ο Αλέξη Τσίπρας Φύγαμε από αυτόν, τώρα είμαστε στον Κασελάκι. Αυτά από την Ελένη Σκέτο, που τον προέβλεψε και άγαλμα. Βάλαμε και το άγαλμα. Γενικώ δίνουν πολλέ αφορμέ οι σύνεδροι και είχαν παραπομπέ σε ποίηματα και σε τραγούδια. Γεια σα. Θα σα πω επαναστάτε. Και όσοι είμαστε εδώ και, αρι... και δεν φύγαμε ακόμα Είμαστε επαναστάτες Κάναμε επανάσταση Και σε εμάς θέλετε τίποτα Θα ξεκινήσω με ένα τετράστιχο του Μάνου του Ελευθερίου <Στυξελίδι> Το 1991 Ε, το μελοποίησε. να θυμηθώ το τραγούδι τη και μελοποιήθηκε από τον. ω το μικρούτσικο των. Mm. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας Klein. Γιατί το άδικο το ζούμε. Μέσα από την κούνια μας Ακούστε Στέφανε Κλάιν Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας Γιατί το άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας Παραπονεμένα λόγια Ακούστε Στέφανε Έχουν τα τραγούδια μας Όλοι φοπλιστές είμαστε. Γιατί το άδικο δικότος Σκέφτηκε αυτή η κυρία Σύνεδρος του στίχους του Ελευθερίου Μελοποίηση Μαρκόπουλος Όχι Μικρούτσικος Και τα παραπορουμένα λόγια που τα έχουν τα τραγούδια μας Γιατί το άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας Δηλαδή της ήρθε αυτός ο στίχος Και απευθύνεται προς το Στέφανο Και, της, και λέει στο Στέφανο Ακούς Στέφανε Ότι το άδικο το ζούμε από την κούνια μας Και μιλάει στον κασελάκι. Τι μπορεί να σκέφτεται άλλο στο κεφάλι τη, Είναι ένα ωραίο ερώτημα. Δεν χρειάζεται όμω καλύτερα να το δεχτούμε έτσι ω ένα εργοτέχνης ως ω ένα πίνακα ζωγραφική, ω ένα πείμα που δεν τα καταλαβαίνουμε όλα. Δεχόμαστε κάτι που μπορεί να καταλάβουμε ή το περίγραμμα τη ιδέα τη, τη άποψή τη, κάτι γενικότερο. Ήταν λίγο φλού αυτή η κυρία. Η επόμενη συνεδρώση που θα ακούσουμε τώρα είναι και βουλευτή, η Θεοδώρα Τζάκρη. Μίλησε από καρδιά. Έσπασε πάνω στο μικρόφωνο Λήγησε, δάκρυσε, συγκίνησε όλο το θέατρο Α, δεν ήταν θέατρο, συγκίνησε όλο το στάδιο Ήταν μια υψηλή στιγμή μια, Μάλλον μια στιγμή υψηλής ερμηνευτικής αξίας Ξεκίνησε με την Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της Ποια είναι η Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της Δεν είναι χώρα Είναι ένα σύστημα ανθρώπων με ελληνικά διαβατήρια Που μέσα του δεν αγαπούν καμία πατρίδα, δεν αγαπούν του ανθρώπου και εκτρέφουν στρατιέ ανίκανον με μόνη του αποστολή να μισούν το ταλέντο και κάθε έξυπνη ιδέα που μπορεί να απελευθερώσει τι δυνάμει της κοινωνία. Και πάνε αυτέ οι συμμορίε και λιμένονται το δημόσιο πλούτο και επιστρατεύουν δημοσιολόγους και μέσα μαζική ενημέρωση και κοκουλοφόρου του διαδικτύου με μόνη αποστολή τη δολοφανία του χαρακτήρα αυτού που δεν σκίδει το κεφάλι και έχουν φάει τόσα λεφτά. Από το 1821 και μέχρι τώρα, που νιώθουν ότι η φάρα του είναι άτρωτη, άτρωτη, και στο τέλο όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Με σπαραγμό, με σπαραγμό ψυχή, με σπασμένη φωνή, η Θεοδόρα Τζάκρη. Τώρα θα δάκρυσει, δεν δάκρυσε ακόμα. Αρχίζει, φορτώνει. Η Θεοδόρα Τζάκρη, αναφέρεται, κάνει μια σύντομη αναδρομή από το 1821, όπου φάγαν λεφτά όλοι αυτοί και πολεμούν το σωστό, πολεμούν το δίκαιο. Με ό,τι έχουν, επιστρατεύουν μέσα σαν ημέρε, κουκουλοφόρου, διαδικτύου κτλ. για να του εξαφανίσουν, να του εξοντώσουνε Και ποιοι είναι αυτοί που θέλει το σύστημα να εξοντώσει, Είναι η Τζάκρη, ο Κασελάκη και το κίνημα Δημοκρατία. Δεν σα κρύβω πω αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλου και όλου εσά, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Ο, ο είμαι! Γιατί αναρωτιόμουν, ω πότε θα αντιστέκομαι, γιατί αναρωτιόμουν. Πώτε θα τι στέκομε! Σποτε πάλι κάρια θα ζούμε στα στενά. Μοντάρχι σαλλα στιγά δράκες στα βουνά. Ως πότε θα διστέκαμε! Ποσποτέ πάλι κάποια φάζουμε στα στενά! Ποντά και σαλλιτάρια στι στα βουνά. Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα! Μέχρι να ειδικώ κι εγώ! Από αυτό το παλισύριο σύστημα. Έχει υπογράψει τρία μνημόνια από το πανίσχυρο σύστημα, δεν έχει αφήσει μνημόνιο για μνημόνιο για να στηριχτεί το σύστημα και βγαίνει πάνω εκεί και κλαίει και λέει ως πότε θα αντιστέκεται και η ίδια πόσο, πόσο θα αντέξει για να μην δεχτεί τις επιθέσεις από το σύστημα μα το σύστημα θέλει τζάκρυ, μακάρι να έχει άλλε δέκα δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αυτό το σύστημα χωρίς να υπάρχουν οι θεοδόρες, οι τζάκρε ή οι άκρε του, του συστήματος Και ανεβαίνει πάνω και κλαίει και τη χειροκροτούν όλοι από κάτω στο θέατρο, στάδιο του κινήματος Δημοκρατίας. Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα, μέχρι να ιδιθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλες τις συντρόφισσες και σύντροφοι το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στη καρδιά σας. <ΣΤο> <ΣΣΣΣ> <ΣΣ> <Σ> Και όλε και όλε οι εσύ, οι και οι σύντροφοι, το έχετε βγει από τη φωτιά μέσα στην καρδιά σα. και φυλακή. Και να που η ζωή του έφερε έτσι, μου να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά τη δύναμή μα. Ποια είναι αυτή, η παρέα, η συμπόρευση με τον κασελάκι; αυτή είναι η αθέατη πλευρά τη δύναμή μα. Το ερώτημα που θέτει εδώ η Θεοδόρα, μην ακούτε εμένα που ηρωνεύομαι, είναι πραγματικά to the point. Είναι ένα ερώτημα που χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά, ω πότε θα αντέχει και η ίδια και δεν θα γίνει μέρο αυτού του συστήματο. Είναι πολύ ωραίο ερώτημα πραγματικά. Φαντάζομαι πόσο όμορφα θα ένιωσε η ίδια όταν έγραφε το λόγο, γιατί όλα αυτά και τη συγκίνηση τα διάβαζε. Ε, πόσο όμορφα θα ένιωσε η ίδια οι συνεργάτε τη που γράψαν αυτό, θα το θεώρησαν μεγαλοφιέ. Ναι, πάμε, προχωράμε. Έχουμε την καλύτερη ατάκα. Θα γράψουμε, έριξε και το δάκρυ και ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Δημιούρισε μια ωραία συγκινητική έντονη στιγμή που μας σημάδεψε όλους και όσους ήταν μέσα στο στάδιο και όλους εμάς που το ακούμε τώρα νομίζω παράζουμε εμεί στεκόμαστε ιδιαιτέρως σε αυτό γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει χτυπηθεί από το σύστημα τόσο πολύ όσο ο Θεοδόρα Τζάκρη Που αλλάζει τα κόμματα για να είναι βουλευτήνα δύο χρόνια πριν. Ξέρει τι ακριβώ θα γίνει. Πάει, βλέπει τα χαρτιά, βλέπει του καφέδες, τα φλιτζάνια, τα ρίχνει ίδια, δεν ξέρω τι κάνει. Να δει ποιο κόμμα θα είναι η κυβέρνηση, ποιο κόμμα θα βγει για να είναι εκεί, μην χάσει τη βουλευτική έδρα. Έχει ψηφίσει τα τρία μνημόνια με διαφορετικά κόμματα, ενώ κατήγγειλε αυτού που δεν τα ψήφιζαν ή αυτού που ήταν απέναντι. Αλλά πήγε και με αυτού και ξαναπήγε και ξαναπήγε και όλα αυτά για να παίξει αυτό το πολύ ωραίο παίξιμο, ερμηνευτικά άριστα αυτό το μονόπρακτο πάνω στην σκηνή του συνεδρίου της, του κινήματος Δημοκρατίας Ανεβαίνει μετά και ο Στέφανος και λανσάρει το νέο σύνθημα Αυτό που έχω συνειδητοποιήσει τις τελευταίες μέρες είναι ότι είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό αυτό είναι το συνήθις Και νομίζω το νέο σύνθημά μας πρέπει να είναι λιγάμε όμως δεν σπάμε. Το νέο σύνθημά μας πρέπει να είναι για γελαγούς και κούρε γελόνες. Το νέο σύνθημά μας πρέπει να είναι Σισα αυτά αυταπάτες αφήνουμε το γιόγκα και κάνουμε πιλάτες. Ταιριάζει και το ένα κύλαγι, τα κουρέματα και τα πιλάτες εδώ και τα γιόγκα. Όλα αυτά ταιριάζουν νομίζω με το νέο σύνθημα που θέλει να λανσάρει. Ο Στέφανος Κασελάκης παρέμβαση μέσω συνεντεύξεως στα όσα γίνονται στην αριστερά και την κέντρο αριστερά έκανε και ο Στέφανο Τζουμάκα. Εσεί τώρα είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εάν ο Αλέξη Τσίπρας κάνει κόμμα, το οποίο από τι φαίνεται θα το κάνει, το άξο τη Λούκα Κατσέλη, την οποία γνωρίζετε προφανώ πολύ καλά, να το προαναγγέλει περίπου. Θα πάτε μαζί του. Κοιτάξτε, το πρόβλημα ποιο είναι, Ότι χρειάζεται μια πολιτική δύναμη που να εμπνεύσει και να συγκεντρώσει όλη την προοδευτική παράταξη, γιατί θα πάμε στι εκλογέ. Ποια είναι, καμισό λεπτό, ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η προοδευτική παράταξη. Α ξεκινήσουμε, ποιου θεωρούμε προοδευτικού. Να του δούμε. Όλου του ανθρώπου που δεν είναι δεξιοί. Δηλαδή, ο Βαρουφάκη είναι προοδευτικό. Είναι μια άποψη. Η Κατσέλη είναι προοδευτική. Είναι. Η Ζωή Κωνσταντινούπολη είναι μια άποψη στα κεραμίδια. Προοδευτική όμω. Άλλοτε δεξιά και άλλοτε προοδευτική. Ό,τι κάτσι. Εσεί που θα την κατατάξετε, θα τη βάλετε μαζί σα ή όχι. Πώ? Θα την πάρνετε μαζί σα σε ένα προοδευτικό μέτωπο. Τι θα πει αυτό, Σε ένα προοδευτικό μέτωπο. Το βάζετε Ω, έγνω... Είμαι κατά των μετόπων. Α είστε κατά το Φυσικά. Το Η ερώτηση και αυτή, θα πάρετε μαζί σα τη ζωή. Λε και τι είναι η ζωή, βαλίτσα να την πάρει κάποιο, να την πάει παραπέρα, η ζωή. Όλοι αυτοί θα πάνε με τη ζωή. Αυτό είναι το σωστό, γιατί προηγείται στι δημοσκοπήσει. Μην τα κάνουμε όλα ή σώμα. Υπάρχουν εδώ αξίε, υπάρχει ιεράρχηση, υπάρχουν θέσει, υπάρχουν διαφορέ. Υπάρχει ένα λαό που ελπίζει, δίνει την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη ευκαιρία. Έχει μάθει να δίνει ευκαιρίε αυτό ο λαό. Βρίσκει σωτήρε, βλέπει, βλέπει ένα χαμόγελο, μια ωραία φάτσα και εμπιστεύεται τη ζωή του. Και γράφει λόγου πύρινου. Και κλαίνε και διαλέγουν και τραγούδια. Αλλά να μείνουμε λίγο στο Στέφανο Τζουμάκα. Και μετά επιτίθεται σε γιατί έξω την εκπομπή πριν που λέγανε να βάλουμε κάμερα στα πανεπιστήμια. Να μην βάλουμε. Φυσικά όχι. Γιατί. Τι είναι τα πανεπιστήμια, στρατόπεδα. Μόνο στρατόπεδα. Γιατί δεν έφυγε τα παίξιμα, παιδιά 21 Απριλίου. Να έρθει ο Χίτλερ. Δεν... Να έρθει ο Φράγκο. Σα έχασα λίγο. Τι λέμε Να έρθει, Χίτλερ, Να έρθει ο Φράγκο ρε. έχασα λίγο. Κύριε Μεχάσις. Όλα με ρε. Τα, τα, τα τρία ρε. Ε, ένας ακορατής ρωτάει και λέει δεν υπάρχει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. γιατί ασχολείστε με το κίνημα, γιατί ασχολείστε με την αριστερά. Ε, είχε συνέδριο όποτε γίνονται κάτι τέτοια. Εμεί στρέφουμε τα φώτα για μία μέρα εκεί, θα την ξαναπιάσουμε την κυβέρνηση αλλά αφού επιμένετε να πάμε σε ένα κυβερνητικό στέλεχος, να βγάλουμε τα φώτα από το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και ελπιδοφόρο, η δεύτερη ευκαιρία α, του Κασελάκη, της αριστεράς δηλαδή, και να πάμε ε, στη νέα δημοκρατία που κυβερνάει, σε ένα μέλος της κυβέρνησης, ένας υπουργός της κυβερνήσεως, θα καταλάβετε ποιος, έχει κάτι σοβαρό να μας πει. Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντού τη και Δεν είχα μία αρέωση, και γενικά πιστεύω ότι αν πρέπει να προαθούν μπορούν να βελτιώνονται αν και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Πάρα πολύ καλή και είμαι πολύ φασμένο. So well, right hey, mm -hmm. Με εντυπωσιάζει mm -hmm. υπερβολικά. Η ανάγκη των συμπολιτών μου να ασχολείται με τι τρίχε μου. Ναι, yeah, γιατί πένευγαν στα νοσοκομεία και βλέπουν τι τρίχε που είναι το Εθνικό Σύστημα Υγεία και αναγκαστικά δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Οπότε ασχολούνται. Θέλουν, δεν θέλουν. Θα ασχοληθούν και με αυτό. Είδατε, να και η κυβέρνηση τι κάνει. Πάμε λοιπόν ξανά πίσω στο συνέδριο. Τη δικαιοσύνη ηλιονοητέ και μεσύνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ, σα μη τη χώρα μου, λέει ο ποιητή. Ιάκοβο Καμπανέλο.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 Ακούμε αυτή την κυρία λοιπόν, η οποία μ, μ, ξεκινάει με το τις δικαιοσύνη, λέει και αυτοίς τίχους, γενικώς είναι της κουλτούρας άνθρωποι. Δηλαδή όλη αυτή η κουλτούρα, Μάνος Ελευθερίου, Θοδωράκη και, άλλ, και άλλος έλεγε τον Γκάτσο, το Γκεμάλ και όλα αυτά, εκεί οδήγησαν. Ο καμπανέλο, όλα αυτά οδήγησαν εκεί. Να, να ξέρει, να έχει όλη αυτή την κουλτούρα μέσα σου, να έχει όλα αυτά τα τραγούδια, να ξέρει γιατί μιλάνε και που αναφέρονται. και κάποια ηλικία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν κάποια εμπειρία και κατέληξαν στον Κασελάκι, στο συνέδριο του Κασελάκι Και γυρίζουν προ τον Στέφανο και του λένε για το άδικο που ζούμε από την κούνια μα. Συμβαίνει λοιπόν αυτό. Ακούμε εδώ αυτή την κυρία και καταλήγει και λέει ο Στέφανο ξέρει. Εσείς νομίζετε τώρα ότι είπε ότι ξέρει από τα θέματά μας, ότι ξέρει από τη διοίκηση ότι ξέρει τα προβλήματα του λαού έχει το know-how όπως λέμε για να ακούσουμε τι ακριβώς ξέρει ο Στέφανος ξέρει, ξέρει το Σοκράτη ξέρει το Μιλτιάδη, το Θεμιστοκλή το Ρεσχύλο εξόριστη όλοι από την Αθήνα τη Δημοκρατία, ξέρει τον Χριστό ξέρει τον Κολοκοντρόλη δεν μετράνε τα πτυχία, οι γνωριμίες όλοι αυτοί Διωχμένοι για τις υπηρεσίες τους, για την ελευθερία, για τη δημοκρατία. <Τι> μη μη τη και Έχω τη χαρά να σας πω, πω ότι μετά από μια εκτενή συζήτηση με τη ζωή Κουστοντοπούλου και την πλέση ελευθερίας συμφωνήσαμε και η ίδια υιοθετείτε κατηγορητήριά μας <Τα>... Δουλέψουμε μαζί, θα, θα τα εμπλουτίσουμε και θα κάνουμε μαζί αυτό που απαιτούν οι οικογένειες, των θυμάτων και όλη η κοινωνία. Εδώ λοιπόν από το βήμα του συνεδρίου αυτός που ξέρει τον Χριστό, φαντάρι θα ήταν μαζί, αυτός που ξέρει το Μιλτιάδη, το Σοκράτη, ποιον άλλον είπε εκείνη, τον Κολοκοτρώνη και η Λουκά. Ξέρει τον Κολοκοτρώι να το προσέξουνε λίγο, αλλά λεπτομέρεια. Αυτός λοιπόν που ξέρει από το βήμα του συνεδρίου ο Στέφανος Κασελάκης, το παιδί μας, ε, είπε, ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια κάποια συνεργασία μεταξύ ζωής Κωνσταντοπούλου και Στέφανου Κασελάκη, τα δύο κόμματα, πλέψη ελευθερίας και το κίνημα Δημοκρατία, ακούγοντα την είδηση χθε προχθέ ποτέ έσκασε αυτό, αναρωτήθηκα αν, κοντοστάθηκα, όπω λένε, και αναρωτήθηκα γιατί αυτά πάνε μαζί, ε, αν μπορούν τα δύο αυτά εγώ να ταιριάξουν. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα είχα πει ότι θα είναι ωραία αυτά τα δύο εγώ μαζί με το τρίτο μεγάλο εγώ του Βαρουφάκη να κάνουν μια ένωση. Θα είναι πυρηνικό όλο αυτό που θα συμβεί εκεί, θα ανατιναχτούν τα πάντα, γιατί είναι ποιο εγώ θα κυριαρχήσει, ποιο θα τα πώσει τον άλλον και πώ μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ανεχτούν κάποιον δίπλα του. Στην ίδια κατηγορία. Γιατί θεωρούνται αυτοκράτορε θεοί το λιγότερο. Οι μύθεοι, που έλεγε και παλιά ένα sportcaster, που περιέγραφε αγώνα και λέει: Αυτή δεν είναι θεοί, είναι οι μύθεοι για του παίχτε του μπάσκετ. Ε, λοιπόν, εδώ οι μύθεοι ετούτοι εδώ. Παρ' όλα αυτά είναι ενθαρρυντικό. Είναι δεύτερη ευκαιρία, καρα, Καραδεύτερη ευκαιρία αντί για μόνο τον κασελάκι. Έχει και τη ζωή μαζί. Αν δεν προσθεθεί και ο Βαρουφάκη, αυτό είναι ότι καλύτερο θα έχει συμβεί. Στον τόπο και έμεινα με αυτή την χαρά. Δεν ισχύει αυτό το οποίο υπόθηκε με τον τρόπο που υπόθηκε. Τώρα τι πάθαμε! Και δεν ξέρω και γιατί υπόθηκε με αυτόν τον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ισχύει και... τι από όλα, ότι εσεί υιοθετήσατε Όλο τα αυτό προτήρια. Όλη αυτή η παρουσίαση, έτσι όπω τουλάχιστον την ε, αντιλαμβάνομαι, γιατί και εγώ την έμαθα από τα μέσα ενημέρωση, δεν ισχύει. Με τον Κασελάκη θα συνεργαστείτε. Με τον κύριο Κασελάκη, εφόσον ισχύει αυτό το οποίο μου έχει δηλώσει, ότι δηλαδή. και φαίνεται να λέει και το ίδιο δημόσια, ότι δηλαδή θα στηρίξουν οι βουλευτές οι οποίοι πρόσκυνται στο, στο κόμμα του μία πρόταση τα κατηγορητήρια παρεμπιπτόντως τα λεγόμενα εγώ δεν τα έχω δει φυσικά θα τα δω μου τα στήλες σήμερα Γιατί το τελιοθετήσατε γι' αυτό Δεν ξέρω αν ήταν αυτό μια κακή διατύπωση Έτσι λοιπόν κατέρευσαν οι ελπίδες και είχαμε χτίσει τόσα πολλά Κράτησε μόνο κάποιες ώρες Βέβαια κάποια μορφή συνεργασίας θα συμβεί, θα επισυμβεί Αλλά να δούμε τι ακριβώς θα είναι Μην, μην παρετηθούμε και μην κοιοτέψουμε Υπάρχει ακόμα ελπίδα Η δεύτερη, δεύτερη, δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία Είναι ακόμα ζωντανή Και θα κάνουμε ότι μπορούμε εμείς ως λαό Να την κρατήσουμε ζωντανή Και δεν θα φτάσουμε σαν την τσάκρη Να κλαίει και να οδύρεται Ως πότε θα τη στέκομαι Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα Μέχρι να ητσιώ κι εγώ Από αυτό το πανίσχυρο σύστημα Που <Ουπάς> yeah. Μαρή με την <Ουπάς> αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλε όλες και όλες οι δροσισμοί συ, συ, και οι δροσισμοί, το έχετε εγγραφεί απατιά μέσα στην καρδιά σας. Relax και Ο Στέφανος ο Κασελάκης, σέρι το Χριστό, σε σκιρέατησα; Μα δεν σε χαιρέτησα. Σέρι τον κολοκοτρώνει. Ξέρετε τι κάνετε, καλά ευχαριστώ. Tell me more when I go home. The boys won't let girls alone They pull my go Stefanie migdala She is handsome she is pretty She is the bell -look -down She is a one to pray Pray won't you tell me who is she? Stephanie. Τα πανεπιστήμια θα είναι τελείω άλλο πράγμα από αυτό που <στονίτρια> ξέρουμε. <στονίτρια> Και δεν θα σου εξασφαλίζουν <στονίτρια> δουλειά. Έχω τρία. <στονίτρια> ε, τέσσερα λεπτά μίλησε ένα στρατηγό, τεσσερά μίλησε άλλο. <στονίτρια> λοιπόν, εντάξει, άντε για δεν λέω για τα του άλλου <στονίτρια> <στονίτρια> O krasicie, ño kto po Stefanie. to Εδώ, αυτό λοιπόν το κόμμα, ακούσαμε εδώ κάποια στιγμιότυπα, αξίζει να υπάρχει. Και μπράβο στον Στέφανο Κασελάκη που έχει δώσει τέτοια πνοή, όθηση στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο καλύτερο σεναριογράφος επιθεωρήσεων πάντα, Δελφιναρίου και πέρα, δεν θα είχε σκεφτεί όλο αυτό και όλου αυτού και όλα αυτά που υπόθηκαν. Πραγματικά μπράβο, συγχαρητήρια. Στηρίζουμε εμεί από την πρώτη μέρα που ορθό Κασελάκη τον στηρίξαμε, γιατί ένα αριστερό είναι κάτι που έλειπε. Από αυτό είχαμε τους αριστερούς και τους εφομπλιστές. Αυτό δύο σε ένα. Οπότε στηρίζουμε αναφαρδόν. 2 11 80 8 80 τηλέφωνο επικοινωνίας. RadioPapakiParaPolitica.gr, το mail του σταθμού τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Ό,τι στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαό, πρώτες διαφημίσεις. Και εδώ είμαστε. Απόστολο Εγώ. Απόστολο από το βουνό. Λοιπόν, ένα καιλανάκη που πηγαίτανε μέσα στα γραφεία εκεί του. Τη ομάδα αλήθεια. Α, όχι, συγγνώμη, τι θέλει να πει. Αν ήμουν σε, σε μια δική επιχείρηση όταν είμαι και πολιτικό, θέλω να φυσικά, ισχύει. Ήμουν κανονικά με ένιμα, πλέον σφόρ μου κανονικά, είμαι εργαζόμενοι κανονικά. Ένα καιλανάκι δικαστικό ήταν. Επείτολο που υπάρχει ενό. Α, δεν ξέρω πού να ξέρω. Για μάθε το. Είναι σίγουρο ο δεξιό αυτό που ήταν με τι τριγωνικέ αναλλαγέ. Αυτό που άκρε στο βιολγραφικό μετά. Δεν θυμάμαι. Σε ξέρετε πιο πολλά οι δημοσιογράφοι, όπως yeah. το λέτε, ναι, αλλά άμα είναι ο γιος του, άραγε ξαργύρωσε πεταγή εκείνος και ο, ο, ο Αυτό που πρέπει να ζήσουμε και να δούμε υπουργούς όλα τα τσικό της δηλαδή κάπου όπα, πόσο ξεφτύλα, πόσο πάτος πια... Γεια σα, Ραποστολή. Yeah. Προχθέ τώρα το θυμήθηκα που σε πήρε ένα άλλο ακροατή για αυτόν τον φασίστα που λέγε για την τρύπα του. Και του έλεγε εσύ ότι ναι, μα ακούνε και από το Sky ακόμα κτλ. Προχθέ που τον πρωτοάκουσα αυτόν, μου ήρθε στο μυαλό ο Μάκη ο Παπασιμακόπουλο. Τον ξέρει, φαντάζομαι. Είχε μια φιγούρα, έναν τύπο, το Χατζη Ουλού Ο οποίο ήταν ένα παλιό χουντικό, με μουστάκι και καλά. Και έλεγε κάτι τέτοια. Τον σταμάτησε αυτόν τον χαρακτήρα γιατί του στέλνανε μηνύματα ότι ναι, πε έτσι είχε. Λέλετε παιδιά εγώ τα τρολάρω αυτά δεν τα πιστεύω Και δεν ξαναγανε δηλαδή υπήρχαν κάτι τέτοια βίντεο πριν 4-5 χρόνια από αυτόν Μος λοιπόν ακούω αυτόν τον τύπο λέει ότι είναι σκύρο, ο Μάκης και κάνει τον Χατριστεφάνογλου ακόμα Αλλά όχι αυτός είναι πραγματικός Μπορεί λέει. να είναι και ο Μάκης να αποκλείεται Όχι όχι όχι Όχι λες Ε δεν είναι αυτός ήταν ε... Είναι αναμεσά μας ζουν γύρω μας Αυτό ακριβώς Να προσέχει τη σκιά σου Ναι γεια σας Να ρωτήσω κάτι Σε πολιτικά, δεν έχω πάρει Ναι ναι Θέλω να σας ρωτήσω πώ γίνεται Θέλω να ακούσω μία εκπομπή Την ακούω Τα κακορίτσια ήθελα να βάλω Στο αρχείο προχτεσμίας Που θέλω να ακούσω κάτι Και όταν το ακούω Ακούω και το σταμάτησα σε στα 30 λεπτά για να κάνω κάποιε βλύε και μετά να το ξανακούσω. Πρέπει να το ξανακούσω από την αρχή. Το αποσπάσιμο δηλαδή... και μένα μου τη δίνει αυτό, ε. Ναι, γιατί το κάνουμε. <σχεστά> γιατί το κάνουμε. Για να ακούτε ξανά και ξανά να το Για τα δύσκολα νοήματα το κάνουμε. <σχεστά> ναι, μπράβο, τα δύσκολα νοήματα τη εκπομπή αυτή είναι φοβερό, ναι, όντω. <σχεστά> μην ρωνεύεστε, ακρόατρια είστε, λοιπόν. Όχι, εντάξει, αφού την ακούω την εκπομπή μου, Αυτά. Ναι, πώ το κάνουμε. Αχ, πώ δεν ξέρω κι εγώ το κάνουμε. Το λάθο.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 Znowu w to. tak, to się Έλα, Αποστόλ! Έλα! Τι κάνει, μωρέ. Καλά, να εδώ μωρέ, τα ίδια. Στο ξαναπεί αυτό που θα σου πω. Και γιατί μου το ξαναλές αφού το ξέρω. Δεν το ξέρει. Αφού μου το Αφού δεν το Οχ, άλλο αυτό. Δεν το έχω καταλάβει, όχι, δεν το ξέρω. Δεν το τυρείς. Δεν με ψωμί, δεν με τι τυρί. Άρα δεν το έχω <φε> <συμίλια> <συμίλια> Με αν του ευμερόπουλο δεν το βάλαμε. Πρέπει να το διαβάζει κάθε μέρα, αφού είναι καλύτερο. Ότι είναι καλύτερο, το δέχομαι και εγώ. Ναι. Θα ανεβάζει την ακροματικότητα. Ναι, με τον καλύτερο τρόπο. <laughs> να το δούμε <laughs> να κάνει και στο Netflix και ένα special ρε παιδί μου. Βλέπουμε και άλλου κωμικού σα κάνει. Όχι, αυτό δεν παίζεται. Δεν παίζει τώρα, ναι, αυτά είναι <laughs> το <laughs> Αμερικανό. ξέρω θα το κάνουμε προ το καλά. Αυτό. Ναι. Ο στόχο ο δικό σα είναι ποιο. Να κυβερνήσουμε. Ζητώ η ελλάδα! <laughs> θα τον ψηφίσω. Και πολύ καλά θα κάνει. Θα το, το ψηφίσει να σε ψοφήσει. Δε ότι μαλακίε. ναι. Λεφτά δεν έχουμε να ζήσουμε. Έχουμε τουλάχιστον στον να μα διασκεδάζει. Τι σημασία έχει αυτό θέλει καλοπέρα που λέει. Με τον πόνο το γλεντάμε και χορεύουμε. Να το, Σα κρύβω πω αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλου και όλους εσά μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν, ω πότε θα αντιστέκομαι, πόσο χρόνο μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ και εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι. Κάτι πιο βαθύ που με νερώνει. Νομίζω ότι όλε και όλε εσεί οι συντρόφοι και σύντροφοι το έχετε βγάλει βαθιά μέσα στην καρδιά σα παράζουμε όλοι και μέσα μας και έξω μας είναι η Θεοδώρα Τζάκρη λοιπόν στο χθεσινό της ξέσπασμα από μπαινο, ήταν όλα αυτά γραμμένα και τα διάβασε και μας ήρθε ο μικρούτσικος κάπως κόλλησαν εκεί η Νάνοι και είχαμε κι άλλο πειρασμό να το επεκτείνουμε λίγο πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ειδηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα και, και αυτό είναι κάτι κάτι πιο βαθύ. Stéphane Pół pás Ma na Klein Ma e'ne káty piu baszy Pou Garçon, pleciastika Stéphane Pół Ε, λίγο, έπρεπε να το πειράξουμε, ειδικά εκεί που μελερώνει τον το γκαρσόν, λέει, κι άστηκα παλιά διαφήμιση για ένα αποθυμένο παιδικό. Λαό τώρα, μέρος δεύτερον. Βρέχω πόλεμο εναντίον, θα δε πάει. Άι μωρίς, δεν το ξέχασε το πόλεμο, τώρα σου ήρθε. Δεν είσαι έλληνας, ρε, Και τι είμαι, τι είμαι. Δεν Τι είσαι... είμαι, δεν ε, είμαι το πανάκι σου.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 Κάτε πάλι, γιατί είσαι φιλόλογο και δεν ξέρει πώ να το πει, Μπορεί μέσα στη Μητρόπολη αυτή την βρωμιά. Γιατί βράξη... να μην μπει στην εκατοστή δωδέκατη, Κατανίστρια την βρωμιά. Γιατί μιλάς σαν τον Αλαφούζο, Γιατί μετρά σαν τον Αλαφούζο, 535.000 με πήγα στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεο και αυτή ήταν. Α, ωραίο τμήμα. Κοντά στον πεζόδρομο, καλό. Και να μου λε εμένα, με ποιο δικαίωμα, ρε. Καλά σου κάνανε, Μωρή. Συνέχεια, ωραία λίτη, βρωμιά. Να σου ναι. πω, έχω καιρό να σε ακούσω, είσαι καλά Αδική βρε Άκου λίγο να μιλήσουμε σαν ανθρώποι Είσαι καλά, έχω καιρό να σε ακούσω, ανησύχησα Ελένη Λουκά, εναντίον της γερμανικής σκραυγιάς Αχου, τώρα πάνω που βγάλαμε καγκελάριο, τώρα λίγο σοβαρέψου Και δεν τρέπεσαι. έχουμε γερμανική Ε, βαρέθηκα τώρα, είσαι μονότονη έλα, για Έχω βρε πόλεμο εναντίον σα. Κακό. Και γιατί έχει πόλεμο! Ένα παλιο και με αυτόν το σύμειο το πέρασ! Έσα σε βάλουμε μέσα στην κομία, αλλάσε και εσύ. Κομούνια, παλιονια! Χρηστερή! Ανασκοκούμουνα! Που καταστρέφεται και έχετε και την πρωτομαγιά. Ναι, ναι, εσεί τι έχετε, εμεί την έχουμε. Πουντική διαβολική γιορτή! Έλα με οριδέση του βιντεάνασα άστο πια από εισπόλεμο. Λίγο ήρνη πια, λίγο ερήνη. Τότε του σωτανά, ε, δεν τον προλαβαίνω αυτό, Σοτανά. Όλε όλες οι δικές του είναι, έλα, για. Έχω πόλεμο ρε να... Ε, άει συκτήρη πια, πόλεμο πόλεμο πια, δεν αντέχω πια. Μια... Με πιέζει αυτή η κατάσταση, δεν θέλω άλλο πόλεμο. Σήμιος και σήμπα. Να σηκώσουμε μια σημαία, τη σημαία το λωάτκι, μια σημαία για να τα βρούμε ρε παιδί μου, ανακοχή. Εσύ σιε, Τι όνομα είναι βλακή αυτό που έχεις μπαρμπαγιάνης, μου έρχ Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα σέβεσαι τη σοφή κουκουβάκια. Τα έχω πει. Άρε. Έρχεται από την Ιταλία. Έρχομαι από την Ιταλία. Ποια όνομα? <ΣΣΣ> Όπω ο Μάριο και ο Λουίτζι. Τη <ΣΣ> γνωστή υδραυλική. Λοιπόν, τέλο πάντων, πού να τα ξέρει αυτά. <ΣΣ> λοιπόν. Είναι μπαρματζιάνη σου, καραγκιόζη. Θα μιλήσει, Μωρή, εσύ για το γένος των μπαρματζιάνη των ιερών κουκουβαγιών. Τι <ΣΣ> <ΣΣ> θα Θα πλένει το στόμα σου με του μποφλότο θα ξαναμιλήσει για το γνωστό αυτό γένο. Σε καρα... παρακαλώ πάρα πολύ, Μπαρμπαγιάννη Καραγκιόζη, Βρε! Μπρο... Νικοκύρι, Μπαρμπαγιάννη, νοικοκύρι λέει το τραγούδι. Δεν είσαι Έλληνα, δε πάει παλιό... Έλληνοι είμαστε, στόπ αυτό. Τι είμαστε, Κατσίβελη, Έλα για! Και το ελληνικό του αυτό το, το, το, το. αυτό το λέμε. Συγνωρίζω, Πάτσο, αυτό το λέμε. Λέω το παρακαλώ. Έχω πόλεμο, δε πάει. Ποιο είναι, Καραγκιόζη, Ποιο είναι, Εναντίον. Είμαι ο Ντόρθ Βέιντερ, Ποιο είναι. Θα στείλω τους τρούπερς, έχεις πόλεμο με τον Darth Vader! Σ' ήρθε το τέλος σας παλιω... Δεν ήρθε κανένα τέλος. Τουν, τουν, τουν, τουν, τουν, τουν, τουν. Φαλιοκ... του, του, του. Τουν, του, του, του. Παλιω... Τουν, του, του, τους, του. Τελειώνεται! Το ξέσ' το Darth Vader, από το Darth Vader θα το βρεις! δεν βλέπω, κάτσε να δω τίποτα. Όχι, δεν ήρθε κανείς. Άντε για τον, του, Ναι. Ε, πόσο πια. Υπάρχει και ένα όριο. Φτάσαμε στο τέλος με τους εμφύλιους αυτούς, τον μόλις παρακολουθήσαμε και ακούσαμε. Ε, ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Ο Γιώργος Πιέρος μετά στο να μην τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας Ναι, τώρα ξέρετε Α, η ψέκαπα η ναι, για λέει και τον διε Μανιπουλάρουν Πολλά λένε και όπου πολλά κεράσια Μανιπουλάρουν Ε, και όσα λένε τέτοιο θένε που λέμε Α, ο Καναδός είπε όπω έχουμε πει δεν το... Καναδέ, όχι δεν θα πω Τον Kana vez je makrełne. na to. Są Ale ja na to, to, to się ty i έχουν To έχουν βρει και το Κέντρο αναζήτηση πανεπιστημίου Αιγαίου. Ε, δεν θα κάνω κάθε μέρα μουσική. Δεν γίνεται. Μέσου <σομίως> Αιγαίου πρόβαλε να δει. Μέσου Αιγαίου, Αιγαίου τα νερά. <σομίως> είναι και στρατηγό, είναι και. ή μπήκαλη. Θε <σομίως> Του Αιγαίου τα μπλουζούρ! Και καλογεράκια, γεράσιμο. Κατά καλογεράκια, θε να πω και από τα καλογεράκια. Τα ένα από δε. Τα λόγια, τα βαριά. Το μας την πλήγωσαν την καρδιά. Α, αρύψα, και εκείνη το αγάπη θα μα ρίξει. Και το Παρίσι Τι κουλτούρα πια! Έλα σε παρακαλώ, γεια! Ρε ασκητοί μας πεθύλιστε δε δέκα με 10-15 χρόνια γάμου αυνανίζονται. Κρυφάφισκα από τη γυναίκα τους. Καρφώνει τον κόσμο παιδί Τον άνθρωπο εκεί να τον λίγο να τον κάνει λάστικο, τι σε πειράζει. Καταρχήν εμείς σεβόμαστε τη μάνα των παιδιών μας. Λοιπόν, Καλά το λίγο. Γιατί δεν την να πιάνει το <ΣΣΣ> Μπορώ να βαθμολογήσω τον αρχιδημόσιο υπαλλήλιο. Για τόλμα. Σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτε έχουν τη δυνατότητα να βαθμολογούν οι ίδιοι τι δημόσιε υπηρεσίε, έχοντα πια τον πρώτο λόγο. Greece, point. Greece, point. Καταρχήν, μου αύξησε το ΕΦΚΑ μου αύξησε την εφορία, το σούπερ μάρκετ, του συνταξιούχου που έχουν πληρώσει τη 13η, 14η σύνταξη, την Δέντι Βίνη. Είπε θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου γιατί ήταν απαράγεται.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 Έρωτα αποστόλη, τι κάνεις Καλά Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση Της παιδεράς μου το υπόνυμο ήταν μπαμπατζάνι χωρί το ρο Ε, δεν είναι το ίδιο Τι κουκουβάγια είναι το δάσο. Δεν είναι κουκουβάγια εκεί Α, δεν είναι κουκουβάγια ναι, το πολύ να ήταν λουλούδι του δάσους Που ξύπναγε Ξύπνα λουλούδι Ξύνα λουλούδι του δάσου Αλήθεια, εγώ... Δεν... Ναι, Πουλή του Λιβαδιού Πουλή <Συλί> του Λιβαδιού> Άκουσα ένα λίγο. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όλου του κνητέ και να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Γιατί και τι έχουνε, Πανελλαδικέ Κνητών? Τι εκλογέ που θα 14 του Μάη, την Πανασπουδαστική. Να έχουμε πάλι την πρωτιά. Να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Όλα τα παιδιά, όλου του φοιτητέ μα, να πάρουμε πάλι την πρωτιά. Ιδιαιτέρω θέλω να στείλω χαιρετίσματα. Τι ΣΥΡΟ, που είναι και η εγγονή μου υποψήφια. Σε Η Πανασπουδαστική υποψήφια, εκεί ήταν γραμματέ. Α, κομμούνι είναι. Το κνητάκι μου. Ανοείται, τι θα είναι. Τέσσερα παιδιά τα παιδιά σε μια ραδιοφωνική εκπομπή εκεί στη Σύρο, στο κόκκινο πανίτσι ονομαστή εκπομπή. Κατέθεσαν τα προβλήματά του όλα και αναφέρθηκαν πού αλλού την καλή ζωοφρένεια. που την ακούνανε λοιπόν και σε περιμένουν τα παιδιά. Αύριο θα είστε εδώ στι η ώρα. Μαλαιρέ! Yeah. Yeah. Yeah.